Μια βαθιά ανάσα ήρθαμε να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα στη φύση λοιπόν Αχ! Αχ! Αχ! Ναι ένα κομμάτι το είναι με ένα μέρος στο κομμάτι του τέλους σωστάδι το οποίο έχει τίγλιο Popstar ή Popstar υπογραφημένο πριν 10 χρόνια περίπου Παπάστρα Πολύ μη ευαλώσει Για Νίκο Για Μανώλη Για Αδέστηνα νυχτώνει βήμα βαρύ βαρύ αλλά γρήγορο τώρα πιο γρήγορο το πιο γρήγορο αστέρια με ακολουθούν τα οδηγώ στο σπίτι ανοίγω την πόρτα με τα μάτια τζάκι ανάβει καλοριφέρα, ανάβει σόμπα ανάβει θερμάστρα ανάβει πάνελα ανάβει ποπόσα ανάβει δέντρο δίχως φάτνει αναδύεται ρωτώ τα μέλο να μην πως γνωρίζουν που βρίσκεται μου λένε πως υπάρχει δυνατό. Να γνωρίζω ω ολόκληρο σαλόνι. Μαζί και την κουζίνα. Στην περίπτωση βέβαια που εκείνη χωρίζει τα πλάμε πάσο και έχει στον ίδια πάνω. Λέω Α, εννοώ, και την ορίζω. Του εύχομαι να διατηρούνται όλο το χρόνο στο τραπέζι. Χαμογελούν, χαμογελάω. Λαμπάκια και άχυρο εμφανίζονται. Φωτίζομαι, ξαπλώνω. Άνετο ζεστό. Στηλεκοντρόλ πέφτει στην παλάμη Το χρησιμοποιώ. Πλάσμα οθώνι. Μεταφέρει στη γιο. Γιορτινή Αθήνα. Περπατάμε στου δρόμου τη. Καθρεπτυζόμαστε. Στα μαγαζιά τη. Φωτογραφιζόμαστε στα πάρτ τη στην ομίχλη τη λερώνουμε τη στουλή τη, να νοριζόμαστε πλάι σταματικό κοκόμα της. Κοιμόμαστε στο τμήμα της, ξυπνάμε στο σύνταγμά τη Λέω καλά, καλά, α πηγαίνω να βλώνω το καραβάκι της. Αναχωρώ, πέφτει το ρεύμα, προσγειώνομαι στη κούνια μου. Φακός wow. μου λέει ότι κάτι βραχή κύκλου σε σηκώνομαι. Ντύνομαι, καλά, πολύ καλά, βγαίνω έξω, επαναφέρω την ασφάλι, τρολογιο, λειτουργία, δηλαδή yeah. στο ON. Η περιστέρι πετάει εχθρικά από πάνω μου. Με κυκλώνει κάθετα στο κεφάλι μου. Εψώνω κολοδάχτυλο. Στα κρεμασμένα σιδή το διώχνω. Με από ποτό κίνηση κάτι λέει. Δεν ακούω, εσύ να αρχίσει. Μένω μέσα κλειδώνω, ξεκλειδώνω, κλειδώνω, ξεκλειδώνω. Κάνω τρει κύκλου. Χωροποιητάω πέντε φορέ. Ανεβοκατεβάζω το σαγόνι. 10, Κουνώ το κεφάλι, αριστερά, δεξιά, δύο. Ανοίγω κλείνω τα ρουθούνια. Μια κι δεν τα κάνω όλα αυτά, θα πεθάνω μέχρι το μεσημέρι. Το οπόγημα φτάνει. Ξανανυχτώνει. Ω, Γιάννη, Σε πρισμένω.